Το incident που Μίνας Ιούλιο μήνα και κόσμο πολύ περιμένει να εξυπηρετηθεί. Η υπάλληλο, μία στη θέση με την πινακίδα συνάλλαγμα και ταλαιπωρημένη. Νεαρή, νόστιμη και υπερμοντέρνα, με το μήνυ τη και με λιγότερο κόκκινα μαλλιά, μακριά και σγουρά, αλλά ζεσταίνουν. Προσπαθεί να εξυπηρετήσει έναν μάλλον δίστροπο με κύριο, ο οποίος παρά τη ζέστη και την ταλαιπωρία, φορεί κουστούμι και γραβάτα σφιχτοδεμένοι. Κοπέλα μου, πόση ώρα θα ταλαιπωρείτε τον κόσμο εδώ πέρα, Έχουμε και δουλειές. Μάλιστα, κύριε, κάνω ό,τι μπορώ. Κάντε λίγη υπομονή, τόσο κόσμο περιμένει εδώ. Ακριβώ, αλλά ίσω οι άλλοι να μην βιάζονται, εγώ βιάζομαι. Καλά, καλά, κύριε, μην έτσι. Τόσο πολύ βιάζεστε επιτέλους. Δεν σας λέω τόση ώρα. Καλά, καλά, ελάτε. Τι θέλετε. Θέλω να εξαργυρώσω αυτές εδώ τις ταξιδιωτικές επιταγές. Να τις υπογράψτε πρώτα. Είναι σε δολάρια. Όχι, στερλίνες. Πόσες στερλίνες, κύριε. 150. Να, τις έχω υπογράψει. Περιμέντε μισό λεπτό, παρακαλώ. Τη διεύθυνσή σας εδώ στην Ελλάδα και το διαβατήριό σα. Ορίστε το διαβατήριό μου. Μένω στο ξενοδοχείο Αριάδνη εδώ κοντά. Να υπογράψετε εδώ και να περάσετε στο ταμείο απέναντι να πάτε τα λεφτά σας. Πάλι δηλαδή θα πρέπει να περιμένω στην ουρά. Τι να γίνει κύριε, πρέπει να περιμένετε τη σειρά σας.